Dopadła wira Μεσημεριανό ήλιο. Αυτό το πότ πουρή εδώ τώρα που ακούσαμε ακούγεται διαφορετικά με αυτόν τον μεσημεριανό ήλιο. Εμείς εδώ στην Αθήνα και στις συγκρούπουν τα παραπολιτικά έχουμε τέτοιο ήλιο οπότε ακούγεται διαφορετικά από το πρωί που το άκουγα σε άλλο χώρο χωρίς να έχει τόσο πολύ ήλιο και αυτός ο ήλιο είναι μια αιτία ομορφιά αυτού του τόπου όπως όλοι ξέρουμε που είναι και επικίνδυνο, όπω λέει και η Γαρμπή αλλά Είναι όμορφο ο τόπο έτσι και αλλιώ, και επειδή εδώ γεννήθηκε και μεγαλούργησε ο Μίκης Δωράκη. Επειδή έντισε τι ζωέ μα με τι μουσικέ του, επειδή έδωσε ρυθμό στα βήματά μα, τα δειλά και τα αγωνιστικά, επειδή αγκάλιασε με τι μελωδίες του του έρωτέ μα, επειδή ξεκλείδωσε τι σκέψει μα, επειδή συντρόφευσε τα όνειρά μα και επειδή μα έδειξε με τα ανοιγμένα χέρια του τον ουρανό. Για όλου αυτού του λόγου, είναι όμορφο ο τόπο. Αλλά και για έναν ακόμη λόγο, επειδή μα έμαθε να ψαχουλεύουμε. Στην κατοχή, εγώ περίμενα. Ε, είχα στο σπίτι μου και έναν ταγματάρχη, ο οποίο ήταν από την Αλβανία και ήταν από την Χανιά, και ο πατέρας μου τον φιλοξένησε και έμενα ένα σπίτι μου, πια με τη γυναίκα του μετά τα χρόνια. Ήταν φίλοι. Περίμενα από αυτό να μα πει κάτι να κάνουμε, αντίον των Γερμανών, των Ιταλών, που άρεσε να στην αρχή ήταν πια τα πράγματα. Αλλά όταν σκοτώραν, όταν χτυπούσαν και λοιπά, είδαμε κάτι που να κάνουμε. Δεν τον άκουσα από αυτό. Δεν άκουσα, α πούμε, από τι αρχέ τίποτα, από όλου του κατεστημένου κλπ. Και, και τότε λοιπόν άρχισε να βγαίνει μια αυτή, κάποιοι άλλοι, κάτι αυτά, κομμουνιστικό κόμμα, κάτι τέτοια πράγμα. Εγώ ο ήταν κάτι για μένα, ε, μια ιδεολογία του δαιμονική, α πούμε. Εγώ πίστευα ότι οι κομμουνιστέ δεν έχουν τρία μάτια. Το πίστευα αυτό, δηλαδή, είχαν τέτοια πλήση εγκεφάλου. Και όταν λοιπόν έγινε η πρώτη σύγκρουση εκεί με το κενοτάφιο του κοροτρόλ πεδίο του Άρεου στην Τρίπολη, μας βάλανε φυλακή. Επικεφαλής όλων αυτών ήταν οι κομμουνιστές. Ήταν αυτοί οι οποίοι αποκαλύφθηκαν μέσα στη φυλακή. Τους είναι λοιπόν με τα μάτια τους. Και τότε μου είπαν, θα αναλάβει την οργάνωση του σχολείου που ήταν όλοι Λόλου Αιώνου. Παλιά ε, είμαστε μαζί στην Λόλου μαζί. Και τότε λοιπόν πήγα και διάβασα Το λίμα Κουμισμό από την μεγάλη κοιλοπέδια λεφαιροντάκι με υπογραφεί του κανερόπουλου, να δω πετύνα του πρόκειται. Και δίνω ραντεβού λοιπόν με του. Λέει σε ένα υπόγειο δεν πήγε κανένα λόγο υπόγιο, δεν μου σιγούσε ο Γαλλιάζο, μα έχει ξέρει για ένα. Λέει στο υπόγειο είναι πιο συνομωτικό. Έξα το ραντεβού, εσύ έγινε 60. Πήγα λοιπόν εγώ, δεν ξέρω τι με μεθερούν πια αρχίου. Και, και κατεβαίνω στο υπόγειο οπότε λοιπόν, ακούω τον φίλο μου να φωνάζει πρόσοχή και να μα χαιρετούμε φαστικά. Μήνα με άλλα βιβλία. Τι γίνεται εδώ, εδώ. Δεν μπορούμε τώρα να χαιρετάμε τώρα, εμεί βασιστικά <laughs> εμεί είμαστε το άλλο. Είμαστε λέω Μακριστέ. <laughs> Καταλαβαίνετε, ήταν μια εποχή που για τα νέα παιδιά που είναι ξέρετε τώρα, ξεσκολισμένη έχουν διαβάζει, αλλά ήταν σκοτάδι τότε. Το μόνο βιβλίο αριστερό που υπήρχε τότε υπήρχε ένα, ένα βιβλίο κόκκινο που λέει Λέντ, το οποίο το παίρναμε και το θαβάλαν στον κήπο μα και διαβάζουμε δύο-τρει δρομέ. Όλα αυτά ήταν δειωματικά. Δεν, δεν μπορεί να πει τώρα ότι. Ψαχουλεύοντα, πήγαμε εκεί που πήγαμε. Ψαχουλεύοντα, πήγαμε εκεί που πήγαμε. Ο Μήκο Σωδωράκη, για τα 9 του, ε, όταν ήταν 18 χρονών, όταν λέει ότι ήταν στην αιών, ήταν η νεολαία του μεταξύ. Υποχρεωτικά ήταν όλοι τότε. Και με κάποιο τρόπο, όταν ε, ήρθε η κατοχή, οι, οι Ναζί έκαναν την ε, επέλαση στην Ευρώπη, έφτασαν ω εδώ. Ε, με, με αυτόν τον τρόπο, όπω περιέγραψε, αυτά τα παιδιά που ήταν στη μία πλευρά, ψαχουλεύοντα. Έφτασαν στην άλλη πλευρά, στη σωστή πλευρά ε, και προχώρησαν μετά τη ζωή τους όπως ο καθένα την προχώρησε. Αυτό το ψαχουλεύοντα είναι το point εδώ από αυτή την πολύ ωραία χαριτωμένη και όπως τη λέει και ο ίδιος η ιστορία δεν υπήρχε τότε το σκλωρά σκρο... Πλάροντα, όπω το έχουμε τώρα στι μέρε μα, κι όλοι πάνω από ένα κινητό και παίζουν και βρίσκουν, έπρεπε αλλιώ να βρει τι απαντήσει τότε. Έπρεπε και πρέπει και σήμερα να βρει τι απαντήσει. Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολε και δεν βρισκόνται και εύκολα πολύ περισσότερο. Επειδή είναι τη μόδα τα τελευταία χρόνια τα γκουγκλαρίσματα και όλοι είμαστε πάνω από ένα κινητό και πατάμε αμέσω στο κουμπί για να βρούμε τι αιτίε, ώστε να βρούμε μετά τι λύσει και τι πρόπτικε. Πατάς το κουμπί σήμερα και έχεις τις απαντήσεις χωρίς όμως να είσαι σίγουρος αν αυτές είναι απαντήσεις. Δέχεσαι κάποιες από ένστικτο, από όλα αυτά τα δεδομένα που θα σου βγάλει, τα πάρα πολλά, εκατοντάδε χιλιάδες δεδομένα, τα δέχεσαι ως απάντηση, διαλέγεις κάτι που σου κάνει και προχωράς τόση ευκολία και τόση εμπιστοσύνη. Θεωρούμε τους αυτούς μας ψαγμένους εδώ μεταξύ, αλλά δεν ψάχνουμε, δεν ψάχνουμε ουσιαστικά, δεν ψάχνουμε βαθιά. Αν θες να βρει απαντήσεις, θέλει ψαχούλεμα. Όπως είπε και ο Μίκης Τοδωράκης, πολύ ψαχούλεμα και ίσως με αυτόν τον τρόπο, αν τα καταφέρεις, να ξεφύγεις και από τα σύγχρονα σφαγεία. Tak, tak jest gdym, bo staw, ty masz Θεοδωρακικό Θεοδωράκης από αυτό που μόλις ακούσαμε, νομίζω δεν υπάρχει. Διαβάζοντα στο Wikipedia ε, Τις πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη βλέπουμε ο Μίκη Μιχαήλ Θεοδωράκης Χίος 29 Ιουλίου 1925, Έτος γέννησης Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2021, ημερομηνία θανάτου, σαν σήμερα δηλαδή πριν τέσσερα χρόνια. Γράφει το Wikipedia, ήταν Έλληνα συνθέτη και πολιτικό, κριτική και μικρασιατική καταγωγή. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μία από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες προσωπικότητες της Ελλάδας το δεύτερο ίμιση του 20ου αιώνα. Αυτό που δε γράφει το Wikipedia είναι ότι ο Μίξο Δωράκης ήταν αιμοδότης. Γέμισε με κατακόκκινο αίμα την καρδιά μας και το μυαλό μας, έβαλε στις φλέβες μας τη ρομιοσύνη, τη μυρτιά, Το χώμα το δικό μα και το δικό του, το γεράνι τη Τραπετσόνα, το χαμόγελο του Μπελογιάννη, τον Αντρέα στην Ταράτσα, τα ετόμορφα βουνά, τον τουφέκι του Βελουχιώτη, την υπόγεια την ταβέρνα, τον ήλιο τον νοητό τη Δικαιοσύνη, το λίχνο του Άστρου, τι κοπέλε του Άουσβιτ, το τρένο που φεύγει στι 8 για την Κατερίνη, τι αμυγδαλιές που ανθίζουν, το ψωμί στο τραπέζι, την οτιά των ανθρώπων, τα περβόλια, τον κήπο που μπαίνει στη θάλασσα, το τακτάκ κι εγώ, το ακούσαμε, το τακτάκ εσύ. Το τείχο της Κεσαριανής, της γης του θλιμμένους, το γελαστό παιδί μας προέτρεπε συνεχώς και με επιμονή να μην ξεχνάμε τη Μακρόνισσο και ότι όλα τα ωραία κάποτε θα είναι δικά μας. Ξαφνικά από τις αρχι... τέλη Απριλίου του 49 άρχισαν να μας στέλνουν παράξενα μηνύματα τραυματίες στρατιώτες από το δεύτερο, το πρώτο τάγμα από το ξύλο δηλαδή, τους οποίους πετάγανε πάνω στο σύμμα των πλέγματος και τη νύχτα που τις πετάγανε δύο-τρεις ώρα τα παιδιά βγιάζανε γιατί εκτός από τα χτυπήματα τα σύρματα μπαίνανε σε άρκες τους μέσα και δεν μπορούσαν να ακούνε ήταν σωστά βρωμένοι πάνω στα σύρματα. Επίσης δεν είχαμε δικιά να βγούμε έξω και πρώην πρώην τρέχαμε ας πούμε, και τους πιάναμε όσους μπορούσαμε και να πάμε στο τένα, είχαμε ένα ειδατρίο Και προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να δώσουμε τις πρώτες βοήθειες, να τους κάνουμε να σωθούν γιατί ήταν στο τελευταίο στάδιο γιατί τους χτυπούσαν πάρα πολύ. Αλλά όλοι έλεγαν ένα πράγμα. Να στέλνουν από το πρώτο τάγμα να σα πούμε ότι αυτό που πάτε θα δεις θα κι εσείς. Δεν μιλάει πολύ για τη μακρόνιση, πολύ στους κόσμους. Γιατί είναι ο ίστατος εξεθρεσμός της ανθρώπινης υπόστασης. Σε αναγκάζει να κάνει πράγματα που δεν μπορεί να τα σκεφτεί Ο Μίκης Θοδωράκης εδώ για την Μακρόνησο και το πώ ακριβώς αυτός ο τόπος και αυτός ο τόπος μαρτυρίου εγκλισμού αυτό το στρατόπεδο της εποχής συγκέντρωσης πώς επενέργησε πάνω στον ψυχισμό όσων πέρασαν από εκεί είτε άντεξαν είτε δεν άντεξαν τέσσερα χρόνια χωρίς το Μίκη Θοδωράκη αυτό κάνουμε σήμερα έτσι πάμε να ξεκινήσουμε Και θα σταθούμε λίγο σε ένα τραγούδι πολύ έτσι δυνατό, θεοδωρακικό, καθαρά θεοδωρακικό τραγούδι, άλλωστε και η στίχη και η μουσική είναι δικά του. Τα είσαι τη Ραμπέζα του μα βράχου πάνω, τα νιάτα μα φρουρούν. Στήλαν λαού μα τα παιδιά, Για να τα βαριά, για Σου, Στον φρουρόν πίσμα θα στις Έλληνε και Ελληνίδε τη Ναμία και όλη τη περιοχή, από μέρου του Γενικού Στρατηγείου του Ελλάδα, σα φέρνω του πιο θερμού χαιρετισμού. Ψηλά το κεφάλι, Αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Φαίνεται οι άλλοι δεν ήταν τόσο μάγκε. Αυτοί είναι μάγκε και κάνουν απεργία με αυτέ τι συνδίκε. Και θα καθίσω δίπλα του μαζί του. Είμαι εξόριστος από το 1936. Με πήραν για εκτέλεση 1η Μαΐου 1944. πρωτομαγιά. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Ούτε το κόμμα είναι δικό τους. Και δικό μας δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει. Τι κάνετε εκεί πέρα. Δεν τους πάσουμε το αγιέντεο. Εκκληματίες. Δεν θέλουμε ένα πλανήτη βάρβαρο, δεν θέλουμε ένα πλανήτη έρημο, θέλουμε μια κοινωνία που ο ψαράς θα γράφει ποιήματα και ο ποιητής θα ψαρεύει.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 Ο κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεϊκίστηκαν στην Κεσσαριανή, τους 400 της Κοκκινιάς, τους 110 του Κούρνοβο, τη μαρτυρική ηλέκτρα ή την ηρωική σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάνκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Η Si pan os θάλασσες μας ζώνουν του Μίκη Θοδωράκη βολισμένο λίγο για να έρθει όσο γίνεται στο σήμερα ό,τι πιο κοντινό σε Μίκη Θοδωράκη που να είναι μέσα ανακατεμένη και ελληνοφρένη είναι οι συναυλίες ιδίως στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σάββατο, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου Είναι η παράσταση για το Μήκη Θοδωράκι που έχουμε ετοιμάσει όλοι, τα Σαμποφίλιο, ο Θέμη Καραμουρατήδη. Παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο πέρυσι, στο Λυκαβιτό φέτο τον Ιούνιο και τώρα στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο. Μια παράσταση που πια έχει γράψει και γραφτεί στην ιστορία. Μπορείτε να δείτε κάποια βιντεάκια να λειτουργήσουν και ω πρόμο για όσου θέλετε να έρθετε. Βορειολαδίτε, έρχεται κοντά αυτή η παράσταση για δύο μέρε. Θα είμαστε κι εμεί πάνω, θα ανεβούμε έτσι κι αλλιώ. Μια ηχητική υπενθύμιση του τι συνέβη σε αυτή την παράσταση. Το μέση Περίπου 30 τραγούδια υπάρχουν σε αυτή την παράσταση, μαζί με κείμενα, α, τα έχω γράψει εγώ, ε, όχι πολλά, πιο τρία, μαζί με ηθοποιούς, με τους μουσικούς, όλοι μαζί, με μια ανατάσσα από φίλου εντελώς διαφορετική, ε, να τραγουδάει και δεν τραγουδάει απλά, μας συνεπέρνει, ακόμη και τις πρόβες και τώρα που το έχουμε δει τόσε φορές είναι συγκινητική αυτή η παράσταση, έτσι κι αλλιώ, είναι δυνατή, φεύγεις αλλιώ. Μπαίνει αλλιώ στο θέατρο, ήταν οι ρόδιο, ήταν ηλικητό, ήταν το γη πάνω στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι και βγαίνει διαφορετικό. Ο στόχο τη τέχνη, δηλαδή. Κάτι που το έκανε και μου νικητή στο δράκη. Ο μήνυο στο δράκη του έκανε και σε διάρκεια τριών λεπτών όσο κρατάει τραγούδι. Έμπαινε αλλιώ την ακρόαση και έβγαινε αλλιώ. Εδώ είναι όλη η παράσταση με τον ίδιο ακριβώ τρόπο 2, 10, Είναι μέσα από στόλη. Μπορείτε να πάρετε, να πείτε ό,τι θέλετε για το Θοδράκη, για τα υπόλοιπα, θα έχουμε και τα υπόλοιπα. Ο Θανέα Αθένα Όπλου ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε λαό, χτεσινό λαό, φρέσκο με τα καλωσορίσματα, διαφημίσει και μετά στα υπόλοιπα. Έλα, Πασπόλη μου. Έλα, Ποιο είναι? Τι να έχουμε. Καλή αρχή να έχετε. Ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο. Ναι. Πάτρα που είχε έρθει, σου είναι καταπληκτικό. Τώρα το θυμήθηκε, Έχω έρθει πριν 6 μήνε. Παιδάκι μου δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή. 6 μήνε? Καλά, του δύο λύπαμε. Ε, ναι, του δύο λύπατε και αλλά στελτίζουν να έχετε μαύρισμα έτσι κυβερνητικό. Δεν νομίζω ότι ήθελα σαν του πλεπέρου. Ετοιμάζουμε μαύρισμα κυβερνητικό, δεν έχουμε μαύρισμα. Α, κατάλαβα. Αυτό που έχει ο άδειμη στην ιτερακότητα φορά είναι κάτι τέτοια σολάνουμε αυτό που ψέθηκα καν χαζομάρε για να μοιάζουν και καλά πάχαρ που περάνε καλά. Μα θα κάτσω να απολογισμό γιατί μα βρίζουν το θέμα μου. Κατάλαβα. Από τε, από ωραία, πολύ ωραία. Να είστε καλά να μα μοιράζεται απλόχια το φόσα και περιμένουμε πάλι στην πάρα μα χαρά. Α, δεν έρχομαι, αφού δεν Άρθουν τώρα οι σχολέ εκεί και τα λοιπά. Δεν έρχομαι. Άσε που βάζετε φωτιέ, κάνετε. Να τα μάθαμε τι κάνει ο Πελετήδη. Ναι, ε. ο Πελετήδη μια χαρά τα κάνει. Ε, εντάξει τώρα. Ε, να βρθουμε να κάνουμε στην ε, Πάτρα ε, τι. Ε, εδώ πέρα κοντέψανε να μα κάψουμε και δεν είχε αέρα. Την τελευταία φορά κοντέψα να φύγουμε σιροδρέπανο στην Κολότσεπη. Εντάξει να κάνουμε και την επόμενη φορά που θα έρθει, θα έρθει με δελτίο και σε ό,τι δεν αρέσουμε. Να, να λύσει. Ωραία. Γεια σου Αποστόλη, καλώ ήρθατε, Βαλικάρι μου. Γεια, καλώ σα βρήκαμε. Ζανοκουνού, μάλλον εδώ. Τι κάνει, μα μου πέρασε. Ε, τώρα, λέω, λίγο τσίμπησα εκεί, σαν ξεροκαμένο κοτόπουλο, η πέτσα πάνω-πάνω. το Ιλιοβασίλημα και... που τότε και ο Σκέτσο, ο Λεβέτη μα. Το είδα, <συσίλες> ευτυχώ ανεβάζει και ο Σκέτσο, να δούμε κανένα βασίλεμα, στο κινητό. Στο κινητό, Είτε. τι να τώρα, αφού δεν το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 Υπάρχει άλλη φάση εδώ πέρα η πόλη, καμία σχέση με την Ελλάδα. Πανέμορφα. Τι, η υγρασία. υγρασία ναι, η παντού. Τι να το κάνει. Ποδηλατόδρομοι. Ποδηλατόδρομοι. Παντού, παντού να δω πως θα λέμε τώρα. Τι. Του. Ναι, μόνο δεν έχουμε δύο βασιλέματα εδώ πέρα. Αφενό, αφετέρου, και... όλοι είναι Θέμα ιδιοκτησίας χέλια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση, να έχουμε και καλή σεζόν. Έλα, δεσμεύελα, κατσουφέρα. Ο τον Έλα, μετανάστη, τι γίνεται, και... πώ πάνε εκεί τα πράγματα. Καλή αρχή με τον Μέρτ. Ευχαριστούμε, <σφυσίλω> αλλά εσείς δεν έχετε μετσοτάκι. Το απ' ο αδελφό <σφυσίλω> είναι ο Μέρτ, πραγματικά έχει τα που υπάρχει εδώ πέρα ότι εδώ πέρα η Γερμανία όλοι, ένα τεράστιο ποσοστό των Γερμανών, έχουν βάλει πίσω Καλή αρχή, κύρια, καλό ξεκίνημα, όλα καλά, όλα να σα όπως μισά. Να καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά κουράγια και εύχομαι να έχετε και εσεί ένα γιατί εντάξει, μην έχουμε μόνο εμείς. Πάμε μπροστά! Τώρα και είναι το τώρα με τα θα γίνει τριών μηνών. Δεν θα σου μιλάω, ψάχνουμε να φύγω να πάω αλλού να ξυκωθώ, να φύγω από την Γερμανία. έτσι. να φύγω από εδώ. Η κατάσταση είναι, είναι, χάλια. είναι πολύ χάλια. Χαίρε Λινοφρένια, Χαίρε Χαίρε Κουτσούμπα Χαίρε Κουκοέ Καλή χρονιά και να τα ξαναπούμε Ρε Μπεσκέδες Ρε καλώς τα μαλλικά για τα ζουμπουρλούδικα Καλώς αυτά, τα ναυτά για τα ζουμπουρλούδικα Να είμαστε ήρθαμε Πώς περάσαμε. Τα περάσαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα Ρε πέρασαμε όμορφα και το διδιδάδια στο Δεν πάει μαζί, κατ' αρχάς. Φιλοκαλούμε με τευτελείας και φιλοσοφούμε ένα άνευμα λαγκίας. Πώς είναι αλλού για τίπον. Πάμε την Ελλάδα σεζόν, σας έχω καλύτερο, παιδιά. Υγεία, ανάγκη, ο κόσμος και να σας αγούμε άλλη μια επιπτυχημένη σεζόν. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου YouTube από κάτω που έχει διαλόγους και οι ακροατές που μπορούν να τοποθετηθούν live την ώρα που ακούν την εκπομπή και λέει ένας Ινδιάνος, γιατί έχει ένα ψευδόνιμο, δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι μια μίξη ε, λατινικών ε, γραμμάτων και ε, αριθμών και λέει με τα τραγούδια πάει το μισάωρο, ξεκούραστο μεροκάματος ημεροκαλαμούκης, γράφει ο φίλος εδώ ακροατή. να σου πω δεν ήταν ξεκούραστο γιατί τα τραγούδια, πως, αν κατάλαβες, είχαν και ήχους μέσα, οπότε αυτό είναι δύσκολη ιστορία. Απλά ήταν ξεκάθαρο, ε, δεν ήτανε, κουραστικό ήταν επίσης αν το μετρήσουμε ποσοτικά, αλλά είναι άλλο να ακούς αυτή σου τώρα με τα ακουστικά από το πρωί ε, μουσικές, του Μίκη Θοδωράκη και αυτούς τους ήχους που ακούσαμε, Και άλλο να ακούσει τον Άδωνη, τον Μιτσοτάκη, του υπουργού κ.κ. Αλλά όμω να μην του ξεχνάμε και αυτού, γιατί αυτοί είναι οι βασικοί συνεργάτε εδώ τη εκπομπή. Είναι και ο Μίξτο Ντοδράκη, μα έχει διαμορφώσει. Αλλά μα διαμόρφωσε για να διαχειριστούμε τον Άδωνη, τον Μιτσοτάκη και όλου αυτού. Το ότι καλύτερο δηλαδή μα έχει τύχει. Και ευτυχώ υπάρχει και ο Δημήτρη Οικονόμου σήμερα το πρωί που αναρωτιέται τι θα κάναμε χωρί αυτή την κυβέρνηση. Το βασικό άγχο τη κάθε οικογένεια είναι αν μπορεί να σταθεί στα πόδια τη. Ποιο θα σου το δώσει αυτό. Πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Όταν ακούς ότι οι αριθμοί πάνε καλά, συμφωνεί με πέπτον περισσότερο. Ποιο θα σου το δώσει αυτό, άγχο. Αυτό είναι δουλειά τη τα και το Ποιο θα σου το δώσει αυτό. Σήμερα ποιο είναι ικανό να στο δώσει αυτό που λε την καλύτερη ζωή που θέλει. Αυτό ποιο. Ποοοο πο. Πο πο. Ποιος. ποιος λοιπόν, μην πείτε αυτός, ένα μηδέν Ποιος θα δώσει την καλύτερη ζωή που θέλουμε Στο διάλογο μεταξύ Παυλόπουλου και Οικονόμου Ο Οικονόμου απευθύνεται με αυτό το ύφος Βεβαίως έδωσε μετά και αυτό το στυλ Έδωσε μετά και την απάντηση και είναι ναι Αυτή που φαντάζεστε Αυτό που θα πετύχουμε είναι ένα σήμερα που είναι ικανό μετά το Μητσοτάκι να δώσει αυτά που λέει ο Άκης. Μα Ένας. Δεν, μα δεν ψηφίζουμε ποιο Όχι, ποιο πρωθυπουργό, είναι ο Πρωθυπουργό. Δεν ψηφίζουμε Πρωθυπουργό, παιδιά. Λέει και σταθερότητα στη χώρα και ανάπτυξη. Αυτό λέει ένα κόσμο να φύγει ο Μητσοτάκι. Να φύγει, λέω και εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά τι. Πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτό. Όχι να φύγει μόνο ο Μητσοτάκι. και στο μετά. Στο Ποιο είναι το μετά. Έτσι λοιπόν Η απάντηση, αν είχατε απορία στο ποιο θα μα δώσει καλύτερη ζωή, είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, μην διακινδυνεύσουμε, μην κάνουμε εκλογέ, δεν υπάρχει λόγο να λειτουργούν τα πολιτεύματα. Στα χαρτιά είναι ωραία να λειτουργούν τα πολιτεύματα, αλλά όταν έχει το χάο από τη μία και το Μητσοτάκι από την άλλη, προφανώ διαλέγει στο μυαλό του οικονόμου τον Μητσοτάκι. Και τι σημαίνει Μητσοτάκη και τι σημαίνουν υπουργοί του Μητσοτάκι τι σημαίνει κυβέρνηση ένα πολύ κομβικό θέμα όπω είναι η υγεία. Έχει ξεσαλώσει ο Άδωνη Γεωργιάδης νομίζω ότι φέτο το καλοκαίρι απογειώθηκε. Μπήκε στη ράμπα τη απογείωση και έγινε πανηγυρικά με την αντίστροφη μέτρηση. Μια τρελή απογείωση. Έχει εκτοξευθεί, πήγε σε άλλα σύμπαντα, σε άλλου γαλαξίε, σε άλλου πλανήτε. Και έχει τέτοια ξετσιπωσιά που δεν μπορεί να πιαστεί πια και να περιγραφεί με του συνήθει όρου όπω κάνουμε συνήθω. Ένα μικρό παράδειγμα. Πότε θα λυθεί το ζήτημα του προσωπικού στο, στον τομέα τη υγεία στην Ελλάδα. Απάντησα. Θα έχουμε πάντα κάποια κενά. Γιατί Είμα. έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Και πώ να την αλλάξει. Άλλοι κλαίνε και άλλοι γελάνε. Δηλαδή. Γιατί Είμα. έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή. Και πώ να την ξεκαράψει. Να την με μολύβι και 100% δεν θα έχουμε ποτέ κάλυψη. Κανένα σύστημα δεν έχει 100% γιατί okay. έτσι είναι η ζωή. Και να θυμηθεί πριν φύγει, να σου δώσω ένα αρχίζει. Ένα γλυκό, φίλη. Και να θυμηθεί πριν φύγει, να σου δώσω ένα αρχίζει. Ένα γλυκό, φίλη. Γιατί έτσι. έτσι είναι η ζωή. Το ρωτάνε λοιπόν τον Άθων Γεωργιάδη για θέματα του Υπουργείου Υγείας και έχουμε και περιστατικά στο, μέσα στο καλοκαίρι ο θάνατος στην έγινα, το ασθενοφόρο που δεν πήγε και έχουμε και το προηγούμενο καλοκαίρι και στα νοσοκομεία λείπουν νοσηλευτικό προσωπικό, λείπουν γιατροί, λείπουν μηχανήματα με κάθε ευκαιρία όλα αυτά βγαίνουν και μάλιστα συμβαίνουν και τραγικές ευκαιρίε όπως τις αποκαλούμε και αναδεικνύεται όλο αυτό το σύστημα των ελήψεων και αντί ο υπουργό να συναισθανθεί την αγωνία του κόσμου που αναγκαστικά πρέπει να πάει σε αυτά τα νοσοκομεία ε, πετάει το κλασικό έτσι είναι η ζωή ναι θα έχουμε κενά, θα έχουμε ελήψεις, αυτό είναι, κάποιοι θα πεθάνουνε Δεν θα είμαστε εμεί αυτοί, γιατί εμεί είμαστε αυτοί που είμαστε. Οπότε κάποιοι θα πεθάνουν. Τέλο, συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Δεν χρειάζεται καμία άλλη απάντηση, δεν χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία ελέγχου, δημοσιογραφικών ερωτήσεων, ερωτήσεων τη αντιπολίτευση. Να νιώσει ο υπουργό ότι στριμώχνεται και πρέπει να δώσει μια απάντηση. Πρέπει να κάνει κάτι ώστε να μην υπάρχει θάνατο. Να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια με καλύψει, με ασθενοφόρα παντού σε αυτή τη δύσκολη χώρα με τα πολλά νησιά, να υπάρχει προσωπικό. Ωστε όταν πάει κάποιο και τουρίστα και Έλληνα, να μην νιώθει ότι είναι απροστάτευτο και η τύχη ή η ζωή που είναι έτσι θα του ρυθμίσει την, το υπόλοιπο τη ζωή, αν υπάρχει δηλαδή. Τίποτα από όλα αυτά. Πετάει ένα η ζωή, τόσο κοινικά, τόσο απλά, στα μούτρα όλων και προχωράει παραπέρα. Και νιώθηκε πάρα πολύ καλά που απάντησε με τον τρόπο που απάντησε. Έξι χρόνια κυβέρνηση Μιτζωτάκη, η έπαρση, ο κομπασμό και η αλαζονία σε άλλα επίπεδα. Και μάλιστα για πολύ κρίσιμα θέματα, όπω αυτά που είναι ζωή και θανάτου. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Γεια σα, γεια σα. Yeah. Πώ είστε, Καλά. Καλά, μπράβο. Περάσαμε ωραία. Ωραία, με τούτη την παρέα. Περνάγαμε ωραία. Με εκείνη την παρέα. Τα γέλια μα καλούσαν τι βραδιέ. Παίρνουμε τώρα τηλέφωνο από την εξωτική λυψό. Είναι εξωτική η βέβαια. Ναι, είπε ότι είναι εξωτική. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ήρθαμε χθε και το Σαββατοκύριακο καλό εδώ να πιούμε σίγουρα. Ποιο Σαββατοκύριακο, Μωρή, τώρα γυρίσαμε. Το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στην Εδώ θα έρθει πίσω. Τι θα κάνω πίσω, αυτή η ουλιά θα κάνουμε. Ε, γιατί ρε, έλεγα, είναι. Καλά, και εσύ πόσο καιρό θα εκεί πέρα. Δέκα μέρες. Να, να συνταξής, δέκα μέρες θα εδώ. θα το Καλά δεν είναι. Μια χαρά. Ο νεστορας, ο νεστορας. <laughs> Γεια σα. Ο κύριο αποστολή. Ναι. 8 φορέ έχω πάρα το κρέο τη κόσμη τώρα να μα θερνάνει. Γιατί τώρα τι ενώχλησε. Τι με μένω, έχω πάρει από το πριν 8 φορέ αν τα με τρενάνετε και η μου. Από το πρωί κιόπε να πάρει το πρωί τηλέφωνο, μία ώρα ξεκινάμε. Α, μία. λοιπόν, εμεί στο κύριο Βαρπαγιάνη σκάνρι δεν έχω πάρει. Ναι, ναι τι θέλετε. Σκάι δεν έχω πάρει. Όχι. Πού έχω πάρει. Στο άλλο. Στο άλλο. Αφού είναι Βαρπαγιάνη, εσεί, ο καλαμούρι ο άλλο και να δείτε στο βράδυ. Σκάι εδώ πέρα. Όχι αυτό το humor! Θα ανασκτήσει και τον με τεχνητή νοημοσύνη να γελάσουμε. Ναι, Ρο... σιγά σιγά ναι. Τι ζωή τραβάς. Τι ζωή τραβά. Λοιπόν, ξέρω τον παππού μου για μια αγγελία παίρνω. Τι αγγελία. Είναι συνταξιούχος. Και ε, πόσο τον πουλάτε. Και κάνει πολύ καλά το Λίκο. Θα τον πάρει ο κύριος Λαβίδης το βράδυ. Να του λέει της, ο ηχολίτης κάθε όλα και στιγμή. Κάνε αού. Παππού, πόσο γερό έχει να γαμίσεις.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 Παλαιστήνη. Εμείς θα πούμε τώρα για την Κύπρο, ναι. 102 χρόνια πριν, η 103 στη Σμύρνη δεν μείνει σε κανένα. Οπότε για την Παλαιστήρι να πούμε σε 102 χρόνια, πότε σας βολεύει να πούμε. Κανένα. δεν θα... <Δεν> Με το στόμα. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φίλοι του νετανιάχου τίποτα τέτοια. Μόνο δει! Γιατί γράψα τίποτα μερίδε. Μήπω ξεπλένετε του Ισραήλνού! Είναι ξεπλαιωρα δεσπέζι, έλα να σου πω κάτι για Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δεν γεγονό! Δεν το κάποιο αυτό. Είσαι η μωμά του Κόστα. <Τι> Είμαι η μητέρα του Κώστα. Είστε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Ιωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ο άδωνις έχει υποσχεθεί θα μας κάνει τρούσα άμα βοηθήσουμε. <Το> <Το> <Το> Λοιπόν, γύρω-γύρω υπάρχουν τόσα αραβικά κράτη. Είσαι η μαμά του Κώστα. Πού θα μπορούσαν να είχαν επέμβει. Δεν επενέβη κανένα. Έγινε γιατρό ο Κώστα. Κανένα γιατί είναι σιωμιστέ κι αυτοί. Για του ενδιαφέρει το. Εβραίοι! Πες τα! Αρέθηκα. Α. Όταν είναι για Παλαιστίνη που καίγεται περισσότερη ψυχή δική μου παρά τη ταπέρνα. Αλλά καλό κουκούτσι για να πάτε παραπέρα δεν υπάρχει. Τίποτα με την ησυχία μα να έχουμε κι άλλου αυτού να μακελεύονται. Τώρα τι να κάνουμε τώρα να με αυτά. Έχουμε και τα δικά μας Εδώ μια κυρία η οποία ε, είναι εκτός για πολλούς λόγους Και ε, πήρε τον Αποστόλη να εκφραστεί με τον ανάλογο τρόπο Και πολύ καλά έκανε και καλοδεχούμενη και την ακούσαμε Και σημειώνουμε τις παρατηρήσεις σας, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις η, Το καλοκαίρι είχε φωτιές και είχε φέτος το κέντρο ήταν η Πάτρα Και όπως όλοι καταλάβαμε δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση Φταίει ο Θεό ή δεν ξέρω εγώ τα φυσικά φαινόμενα. Τώρα και ο Πελετίδη για τη φωτιά στην Πάτρα. Βγήκαν εκεί διάφοροι υπουργοί και είπαν ότι φταίει ο συγκεκριμένο δήμαρχο. Για όλε τι άλλε φωτιέ στον τόπο δεν έχουν πει δημάρχου. Εδώ δεν έπρεπε να διαλέξουν τον Πελετίδη. Οκ, έκανα το παιχνίδι το γνωστό. Όσοι είναι εκεί κατάλαβαν και ξέρουν τι έγινε. Ε, πήγανε δύο παιδιά να σβήσουν την πυρκαγιά εκεί και του έχει μαζέψει αστυνομία του Χρυσοκοοίδη. Του έχει στη φυλακή γιατί του θεωρεί εμπιστέ. Όλα τα στοιχεία. Ακόμη και η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπάρχει εκεί εμπρισμός. Δεν ξεκίνησε έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι εκεί ω εμπριστές μέσα στη φυλακή και παραμένουν στον αυλό να θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μέγκα για αυτά τα δύο παιδιά των 25χρονων και των φίλο του 21 ετών. 5η 13 Αυγούστου, την ώρα που τα πράστια τη Πάτρας δοκιμάζονται από το πυρηνό μέτωπο, ο 25χρονο εθελοντή τρέχει για να βοηθήσει. Αρχικά στο πατρικό τη μητέρα του, τα στη συνέχεια μαζί με ένα φίλο του στην περιοχή του γεροκομιού. Πάνε και παι, αγοράζουν νερά, με δικά του λεφτά και πάνε να βοηθήσουν για του στο γεροκομιό. Εδώ, όπω υποστηρίζει ο 25χρονο, βρέθηκε προσπαθώντα να σβήσει μια κάφτρα. Δεν τα κατάφερε όμω, καθώ σε λίγα λεπτά φούντο ο τόπο. Προσπάθησε να, δι, να την να σβήσει, έσκυψε ξανα Σηκώθηκε, έκανε νόημα στο φίλο του να φέρει δύο μπουκαλάκια. Έτρεξε ο φίλο του, πάει να τα πάρει, γυρνάνε, του φωνάζουν: Φύγετε, θα καείτε και φεύγουν τρέποντα. Είχε... Τρει φωτογραφίε και μια μαρτυρία ενό αερασιτέχνη φωτογράφου που βρίσκεται στο σημείο αρκούν για να θεωρηθεί ύποπτο για εμπρισμό. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του φωτογράφου, 25χρονο σκύβει στο χωράφι δευτερόλεπτα πρωτού ξεσπάσει φωτιά. Αργότερα συλλαμβάνεται και εδώ και 19 ημέρε κρατείται. Από εκατοντάδε μέτρα μακριά με έναν τηλεφακό, κατάλαβε Έβηξε 11 φωτογραφίες Επέλεξε να δείξει τις τρεις Στα 7-8 μέτρα ήταν οι δύο μάρτυρες Που έχουν καταθέσει Ο ένας έχει και το όμορφο οικόπεδο δίπλα Το οποίο και εγώ όταν την ώρα Που ήρθε να υπερασπιστεί το παιδί μα. Η έκθεση αυτοψία που έγινε μία ημέρα μετά από την πυροσβεστική αποκλείει το σενάριο του εμπρισμού. Κατόπιν επισταμμένη έρευνα στην περίμετρο του σημείου αρχική έναυση δεν βρέθηκε κανένα υπόλοιπο γνωστού εμπριστικού μηχανισμού ή ίχνη ενδείξη οποιασδήποτε ενέργεια ή παράληψη ή εν γέννη άλλη πρόσφατη ανθρώπινη παρουσία ή άλλη δραστηριότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα παιδιά είναι στη φυλακή όταν το πόρισμα τη πυροσβεστική τα, τα αθώνει. Μετά την απολογία του, 25χρονο προφυλακίστηκε όπω και 21 ετών φίλος του, που κατέθεσε ω μάρτυρα ότι ήταν μαζί του και έσβηναν φωτιέ. Τα δύο παιδιά από τότε μέχρι σήμερα κρατούνται στι φυλακέ Αυλώνα. Είναι μέσα τα παιδιά. Όλε οι ενδείξει, όλα τα στοιχεία λένε ότι δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με αυτό που έγινε εκεί. Το ακριβώ αντίθετο. Πήγανε για να σβήσουν. Έχει ξαναγίνει και εδώ στην Αττική με έναν άλλον τύπο που έμεινε, νομίζω, μήνα στη φυλακή. Έγινε με τον Ινδιάνο, με τα γεγονότα τη Νέα Μήρνη. Πάντα χρυσοχοίδη στο Υπουργείο. Η ηγέτη και πάντα φτιάχνει τέτοιε ιστορίε για να τασει το σανό που έχουν ανάγκη να καταναλώσουν οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία για να δείξουν: Να, οι αλήτε, είτε την τηνπόειδε, είτε αριστεροί, οι αναρχικοί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, βάζουν τι φωτιέ. Και ακόμη τα ίδια τα παιδιά που ήταν εκεί και σβήνανε, τώρα είναι στη φυλακή. Και αγωνίζονται ένα κύμα αλληλεγγύη γύρω του, οι γονεί, οι δικηγόροι, να αποδείξουν που θα βγουν αθώοι, θα αθωθούν όπω έχει γίνει αρκετέ φορέ. Στο παρελθόν. Ε, με τα τέμπη την υπόθεση των Τεμπών, ο εισαγγελέα τα έκλεισε, ενώ είχε πει θα, δεν θα έκλεινα ακόμη την υπόθεση. Ε, τελείωσε η ανάκριση, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει κακούργημα σε κανέναν. Πέσαμε από τα σύννεφα. Φαίνονταν άλλωστε αυτό, ότι δεν υπάρχει κακούργημα. Ε, 57 νεκροί, δεν το λες και κακούργημα. Πλημέλημα, πάλι καλά που δεν ήταν και πτέσμα. Θα ακούσουμε τον Αντώνη Ψαρόπουλο, δικηγόρο και πατέρα τη νεκρή Στι 26 Αυγούστου προσίδωσε τον κύριο Ανακριτή μαζί με συγγενή θύματος και μας διαβεβαίωσε προφορικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει την ανάκριση πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, διότι θα ανέμενε ε, να συγκληθεί πρώτα το δικαστικό συμβούλιο στις 15 Σεπτεμβρίου mm. και εκείνο να κρίνει την τύχη των γενικών γραμματέων ενώ ξεκίνησαν συγκεκριμένο συνεργείο από τη ΔΑΕ που εξέδωσε τη συγκεκριμένη έκθεση ατοψία. Στι 1 μία Μαρτίου να πάει στον τόπο του δυστυχήματος την απέτρεψαν και την επέστρεψαν πίσω τότε λοιπόν που έπρεπε να γίνει η έκθεση αυτοψίας πριν το μπάζωμα δεν έγινε Ορίστε, λειτουργεί η δικαιοσύνη όπω λέμε εδώ με το Θανάση πάλι καλά που δεν κατηγόρησε για αυτοκτονία τους 57 νεκρούς δεν παρέπεμψε για αυτοκτονία τους 57 νεκρούς φτάσαμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού Μας πάει στο μαγαζίν εμεί τα υπόλοιπα Μέσα από το ταξί έχω παρμένο Μπορώ να απαντήσω Πες ένα καλημέρα ρε μαλά Καλή χρονιά, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλή χρονιά, στο διάλογο πια. Δυσιάζω στο Μαξίμου. Καταρχήν, έχετε αυτοβελτιωθεί. 1η Σεπτέμβρη. Ακραίο. Α, Α, ακραίο δεν θα ξαναγίνει, δεν ξέρω του χρόνου πότε πέφτει. Όχι, πρέπει άξιο να συμβαδίζουμε το ρεύμα των Ακροατών σου. Λοιπόν, εμεί 4 μέρε πήγαμε διακοπέ. Εσεί μπορεί να γυρνάτε 20 Αυγούστου. Θορώ εγώ 20 Αυγούστου. Καταρχήν, να σε ρωτήσω, Μητσοτάκη, λε να παραδώσει ή να την κάνει τα ντοσαμάρα να φύγει από την πίσω πόρτα. Εξατάται ποιο είναι να έρθει. Αυτό που ονειρεύε εσύ.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 Να σου πω κάτι, μπορώ να απαντήσω στο Μαρινάκι, γιατί είπε να απαντήσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε. Λοιπόν, εγώ είμαι ελεύθερο επαγγελματία Στο 1987. Κύριε Μαρινάκι, ο, ο Τσίπρα είχε το ΕΦΚΑ 185 το πήγε 260. Ο Μπιτσοτάκη που ευαγγελίζεσαι μα έβαλε το τεκμαρτό. Ναι. Εντάξει. Τώρα δίνει τη δουλειά στα ιδιωτικά βανάκια, πρέπει να απαντήσει ο γυμναστηριακό. Θα κάνουν αστική με τα ιδιωτικά βανάκια. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για και για πλήρως πλήρωσα δεΐ, 300 ευρώ και τέτοια. Λοιπόν, άνα θες να συζητήσουμε ελεύθερο επαγγελματίε, πάρε με τηλέφωνο να συζητήσουμε. Ευχάριστος. Αποσόλαρε. Έλα, έλα. έλα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθώ λίγο για το θέμα με την Παλαιστίνη και με όλα αυτά που γίνονται. Καταρχήν δεν έχει έγινε στην αξιότητα. Η ταβέρναι έχει παλισμιακή σημαία, πήγανε αυτά τα καθήκια τα σιώνια οι Ευραίοι να την κατεβάσουν, να αντιστοίσουν και του πατέρα, βέβαια. Δεν δέσαμε για του Εβραίου ήταν λίγο καλό γιατί γλιτώσαμε, δεν πληρώσανε. Οπότε μπορώ να το κάνουν παντού αυτό οι Ευραίοι να πηγαίνουν κάπου να τρούμε τζάμπο και όταν βλέπουν παλαισνιακή σημαία, να κάνουν τζαμπάρια να φεύγουν, να μην πληρώνουμε. Γιατί ξέρουμε λοιπόν για οι Ευρώπη, επειδή δουλεύουν στο Τους, αλλά αυτό που ήθελα να πω, είναι από την γική και έρευνη ο άδωνη και κατηγόρισε του σοβαρού τη σάει, για αυτό που κάναμε τι παλαιστιακέ, κατηγόρισε την ταβέρνα την αξιώτησα. Όταν η ηριέτα κούρκουλου πλακώθηκε με έναν Εβραίο γιατί έβρεσε ένα Εβραίο σε ένα γατάκι με ένα νερομπίστολο και τα πήρε η έτακαλου γιατί έβρεσε και το γατάκι, βασικά το γάκι την έγινε. Και κάνει εντάχοι λέει, να σκοτώνε τα παιδιά και στην Παλαιστήνη αλλά να βρέθηκε και το γατάκι, δεν θα θέλουμε στη χώρα μα. Κατά τη ερέταία Κούρκου δεν είπε τίποτα πολλά λίστα τη άδωνη, κατά τι αξιώτησα έχει κατά του κόσμου τη Σάιγ. Και κάτι άλλο, παίρνουν όλα αυτά τα τρολάκια στο Facebook ότι δεν εκροσωπείται εσεί στην Ελλάδα, δεν εκρόσωποιείται εσύ. Εγώ βλέπω ότι σε κάθε κύπεδο βάζω παλαισνιά σημαία. Πού είναι οι υποσυρεκτέ του Ισραήλ να πάνε να βάλουν μια σημαία του Ισραήλ αφού δεν εκροσωπούμε εμεί στην Ελλάδα. Όταν φωνάζουν πριν τον Παλαιστήνα οι Εκτίνε φορά το γήπεδο πριν τον Παλαιστή. Σύμφωνα ένα 10 με 20% να μην το φώναζε. Άρα, κωδό του Facebook, ξέρουμε ότι ο ελληνικό λάο 80% είναι στο πλευρό τη Παλαιστίνη. Εσεί είμαστε η κλασική, η πτέθεση κομπλέκική εδοστήλληκή ρουτιάνια που ανήκαν. Παλαιστίνη δυνατή και το Ισραήλ, ο αδυνατός, θα την Παλαιστίνη γιατί είσατε τέτοιε κότε και τέτοιοι λύνετε κόλο Να σου πω, πόσο βλέπει τον Αλέξιν. Έτοιμο, καθαρό, εξαγνισμένο, μάχημο. Ά, Δεν πέρασαν. θυμάται κανεί τι έκανε. Περάσανε 7 Δηλαδή, μόνο κάτι κολλημένοι πορτοσάλτε, α πούμε, όλοι άλλη άλλοι τίποτα. Του το έχουμε ναι. συγχωρέσει και τον θέλουμε πώ και πώ. Ερχόμαστε από Δευτέρα! Όχι ζωή. τρίβουμε τα χέρια μα. Λαμπάδε το ύψο του. Δηλαδή, κάτι κοντοπίτερε λαμπάδε, αλλά τέλο πάντων να ανάβουμε. Επειδή στο ζωή είπε, ποιο είναι αυτό ο τύπο. Πώ θα μαζέψει φράγκα. Ο Τσίπρα που τόσο πολύ τα αγάπησε. Αυτό ο τύπο είναι που σε εσένα Ζωήτσα, Το βαρουφάκι, τον καστελάκι. Το ναι, έχει ανάγκη και... η ζωή άμα σε πιάσει τα χεισοστόμα τη. Τέλο πάντων. και πόσα κομμάτια φύγανε από τον Τσίπρα. Πόσα είναι καμιά δεκαριά. Λοιπόν, αυτός είναι αγάπη μου ο Τσίπρα. Και στο πα, απέδειξε ότι δεν τον χρειάζεται. Όποιο κομμάτι τη ζωή του και να τρώ, πάντοτε ήταν ότι είχε πιο γλυκό. Πάντοτε ήσουν